καταστράφηκε σχεδόν η Ιρλανδική διάβαση που είναι στο Χαράκι κάτω στην ε, ανάμεσα το δρόμο που συνδέει από την Εθνική Οδό το Χαράκι κατεβαίνει η Χαράκι και ξανά του τη διασταύρωση του Σμαλώνας μέχρι τη διασταύρωση των Μασάρο. ο δρόμος ο οποίος είναι παράλληλος με το ποτάμι της Κρεμαστής επίσης καταστράφηκε σε ένα σημείο είναι αποσπέλαστο και αυτό είναι κλειστό. Η Ιρλανδική διάβαση, διάβαση τη κρεμαστή, τη γέφυρα τη κρεμαστή από σήμερα το πρωί και αυτή είναι σφραγισμένη. Αυτό ήταν προγραμματισμένο ούτω ή άλλω από προηγούμενη απόφαση του συντονιστικού. Ε, με ρώτησαν πολλοί συμπατριώτε μα αν θα είναι μόνο για το χειμώνα και θα ξαναδοθεί σε κυκλοφορία το καλοκαίρι. Θέλω τώρα να το απαντήσω για να μην, μην σέρνεται σαν ερωτηματικό. Δεν θα ξανανοίξει ποτέ. Η ελληνική διάβαση στην κρεμαστή θα ξανανοίξει ποτέ. Mm. Τουλάχιστον όσο εγώ μπορώ να επηρεάσω αυτή την απόφαση δεν θα ξανανοίξει ποτέ. Η κυκλοφορία εκεί διεξάγεται τώρα όταν για όσε πηγαίνουν προ τα από κανονικά από τη γέφυρα μέσα από την κρεμαστή και από τη γέφυρα για όσου επιστρέφουν μόνο μέσα από το δρόμο τη ΑΗΡΗ αεροδρόμου. Είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο και τι υπηρεσίε του Δήμου mm. γιατί σήμερα η οικονομία στις δυνάμεις ε, είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας και ξεπερνάμε τα θέματα ποιος δρόμος είναι, σε ποια τα κοιτάμε πώς, πώς μπορούμε τεχνικά που είναι το συντομότερο και με είναι ποιο τρόπο δυνάμεις. το συντομότερο μπορούμε να δώσουμε λύσεις και γι' αυτό ενώνουμε τις ε, δυνάμεις μας. Δεν θέλω να σκεφτώ, με, δεν θέλω να σκεφτώ ούτε, ούτε καν να φανταστώ τι θα γινόταν αν η γέφυρα της Εθνικής Οδού στη θέση Χαράκι, του ποταμού Μάκαρη ε, έπεφτε σε λειτουργία.